Στη λαϊκή αγορά Η γυναίκα μου και εγώ θα ψωνίζουμε κάθε τρίτη πρωί τα φρούτα και τα λαχανικά από τη λαϊκή αγορά Κάθε Παρασκευή-απόγευμα θα αγοράζουμε τα τρόφιμα της εβδομάδας από τα μαγαζιά της γειτονιάς μας Σήμερα είναι τρίτη Εδώ τα καλά φθηνά πορτοκάλια 100 δραχμές το κιλό Διαλέγετε και παίρνετε κυρία μου Έχετε σακούλες, πού είναι Ορίστε, πόσα κιλά θέλετε Θέλω 5 κιλά. Πόσο έχουν τα μήλα? Φτηνά. 80 το κιλό. Βάζω 5 κιλά, ε? Όχι, θέλω 3 κιλά. Εντάξει? Ναι. Κάνε το λογαριασμό. Πω, πω. Δεν έχω ψηλά. Έχω 5000. Έχεις ρέστα? Ναι, βέβαια έχω. Ορίστε τα ρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Φεύγουμε τώρα. Περίμενε, μη φωνάζει. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Θέλω ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια και φασολάκια να εκεί στον απέναντι δρόμο ο Μανάβης έχει καλές ντομάτες. Α, βλέπω έχει και πατάτες. Ωραία, ψωνίζουμε και φεύγουμε.